το Μάθημα Η Ελλάδα Τα σύνορα της σημερινής Ελλάδας διαμορφώθηκαν οριστικά μόλις το 1923. Κάθε επαρχία της ανακτήθηκε από τη μακρόχρονη τουρκική σκλαβιά με μεγάλους και σκληρούς αγώνες. Γι' αυτό... Και κάθε σπιθαμή τη είναι πολύτιμη για τους κατοίκους της. Οι κυριότερες ελληνικές περιοχές είναι η Πελοπόννησος, η Στερέα Ελλάς, η Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου και τα Επτάνησα, η Κρήτη, η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, αλλά περιλαμβάνει όλων των ειδών τα κλίματα και όλων των ειδών τα τοπία. Γι' αυτό και οι Έλληνες των διαφόρων περιφερειών έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά τους ενώνει όλους η αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα τους. Πρωτεύουσα τη Ελλάδα είναι η Αθήνα, που τώρα μαζί με τον Πειραιά, έχει περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους. Είναι χτισμένη γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, που φαίνεται σχεδόν από όλα τα μέρη της πόλης. Η Αθήνα είναι το διοικητικό και το πνευματικό κέντρο της Ελλάδας, γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά ιδρύματα. Ο Πειραιεύς, το επίνιο των Αθηνών, είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Ο πληθυσμός του αυξάνει με ταχύ ρυθμό. Η δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδος είναι η Θεσσαλονίκη με το Λευκό Πύργο, τα Βυζαντινά της Μνημεία, τη Διεθνή Έκθεση και το Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης πολύ σπουδαίο λιμάνι. Άλλες σχετικώς μεγάλες πόλεις είναι η Πάτρα, ο Βόλος, τα Γιάννενα, η Τρίπολη, τα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης και άλλες.